Κασπαραγιώτης ονομάζουμε. Είμαι καθηγητής στο Γέλι Είναι και Είναι το σχολείο που έχουμε... Και έτσι ως Ενώ η αστυνομία έσπαγε το... τους κατοίκου ας πούμε, στο δρόμο, με χρήση δακρυγόνων, δεν αρκέστηκαν μόνο σε αυτό, αλλά ρίξαν δακρυγόνα μέσα στο χώρο του σχολείου. Πέσανε okay, okay, okay. πάρα πολλά δακρυγόνα, πνιγήκαμε κυριολεκτικά, τα παιδιά... Ε, πάθανε αναπνευστικά προβλήματα. Τα δακρυγόνα πέσαν στο προάβλιο ή μέσα στο κτίριο. Πέσανε, πέσαν δακρυγόνα στο προάβλιο του σχολείου. Ε, με, με ποια αφορμή? Η αφορμή είναι ότι σήμερα στο, με, για την γνωστή υπόθεση τη Κουριέ που όλοι νομίζω πια την ξέρουμε. Ναι, με ποια αφορμή ε, έπεσε στο σχολείο όμω το δακρυγόνα. Ναι, το σχολείο είναι μπροστά στο δρόμο. Mm. Ε, το χωριό σήμερα ζώστηκε από δημηρίε. Mm. Ισβάλλοντα μέσα στο χωριό. Ε, οι κάτοικοι πανικόβλητα άρχισαν να τρέχουν με, με εκταμένη χρήση χημικών ασφυξιογόνων. <coughs> οι κάτοικοι άρχισαν να τρέχουν και ο δρόμο είναι μπροστά στο σχολείο. Θα μπορούσε να μην γίνει αυτό το πράγμα. Ήταν παράλογο αυτό που ζήσαμε. Τα... Ε, τα δακρυγόνα πέσανε μέσα στην αυλή του σχολείου. Πό πόσα παιδάκια ήταν εκείνη την ώρα έξω, Δεν σα απεικά. Πόσα παιδάκια ήταν έξω εκείνη την ώρα. Τα παιδιά τα είχαμε συγκεντρωμένα. Μέσα στο σχολείο ναι. και στο, στο πίσω μέρο του προαυλίου, γιατί είχαμε καταλάβει τι γίνεται. Υπήρχε αναστάτωση από το πρωί. Παρόλα αυτά, ήταν τέτοια η χρήση των χημικών ναι. που είχαμε λιποθυμίε παιδιών, πούμε, παρόλο που τα είχαμε όσο γίνεται πιο μακριά από το, από το σημείο το, τη ένταση. Είναι, είναι στο ίδιο σχολείο που έχουν καλέσει ήδη τρει μαθητέ μα mm. στην ασφάλεια και στην αντιτρομοκρατική. Δύο μαθήτρες 15 και 16 χρονών και 18 χρονών. Είναι το ίδιο σχολείο. Mm -hmm. Και εδώ είναι η ίδια η ελληνοφρένεια. Απλά έχετε μάθει τι συμβαίνει πάνω. Θα μείνουμε λίγο εκεί, διότι αλλιώς το είχαμε σχεδιάσει σήμερα, γι' αυτό μπήκαμε διαφορετικά. Είχαμε τα τηλέφωνα των καθηγητών, των μαθητών, των γονέων από την περιοχή και την ώρα που λίγο μετά, αφού είχαν πέσει δακρυγόνα μέσα στο σχολείο, θα σας διαβάσω την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, όχι ακριβώς διαρροή και... Εν πάση περιπτώσει, του στου συναδέλφου, λέει σε καμία περίπτωση η ελληνική αστυνομία δεν θα έκανε χρήση χημικών απέναντι σε παιδιά και σε ένα σχολείο. Ελλάδα, 2013, κυβέρνηση τρικοματική για το καλό του τόπου, κυβέρνηση Σαμαρά, υπουργό δημόσια τάξη Δένδια. Στηρίζουν κουβέλι Βενιζέλο μαζί με του βουλευτέ και μαζί με ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού. Αυτή λοιπόν η κυβέρνηση, τα όργανα τη, δεν δίστασαν σε μαθητέ, παιδιά. Λυκείου 17, 16, 18 χρονών να ρίξουν δακρυγόνα και χημικά. Ακούσατε την ανακοίνωση της αστυνομία, πάμε να ακούσουμε και μια μαθήτρια. Σήμερα το πρωί ήταν να κάνουμε κάτι είχαμε κλειστό το σχολείο. Πες μου πάλι τι θα κάνετε κατάληψη. Ναι και τελικά είπα αποφασιάμα να μην κάνουμε να το ανοίξουμε. Και εκεί που λειτουργούσαν όλα κανονικά, ξαφνικά έχουμε ένα σύστημα, βγείτε όλοι έξω ώρα όλο που την κατεβαίνουν 4 κλούδες μάτια να μαζέψουν κόσμο. Βγήκαμε έξω με του ντρού και φωνάζαμε συνθήματα. Στη συνέχεια μα είπαμε να πάμε γρήγορα μέσα στι τάξει μα. Σε περίπτωση που πήγαμε <Δα <δακρυγόνα> να κλείσουμε όλα τα παράθυρα. <Δα <δακρυγόνα> <Δα <δακρυγόνα> και τότε άρχισαν να πέσουν τα δακρυγόνα. Πού πέσαν τα <Δα δακρυγόνα, <Δα δακρυγόνα> συναντήθηκαν στο χωριό και μετά ρίξαμε και μέσα στο σχολείο μα. Στο προάβλιο. <Δα <δακρυγόνα> στο προάβλιο. Και αντίστοιχα με παιδιά να παθαίνουνε κρίσει. Οι γυναίκες να μην μπορούν να ανασθάνουνε, να για γιατρούς, να θέλουμε μαλλόξ Να μην μπορούμε ούτε μέσα στο σχολείο να ανασθάνουμε γιατί μυρίζει Και αυτή τη στιγμή κα, είναι μια κατάσταση πανικού Εσείς που είστε τώρα? Εμείς είμαστε μέσα στο σχολείο και προσπαθούμε να σώσουμε λίγο την κατάσταση Να τα παιδιά, να... να στα μερικά που λεμερικά δεν έχουν πάψει κρίση. Ε, Parseas Andrigo Disney η Πλιλία τάσγα με το τεζαλάδα. από το Λύκειο της Ιερισού. Αυτά συνέβησαν πριν μία ώρα, η ηχογράφηση έχει γίνει πριν μισή ώρα, Α, τους ηχογραφήσαμε, τους μιλούσε ο Αpostόλος, Στην φωνή που ακούτε σε άλλο ρόλο βέβαιος, τζικνο στη Χαλκιδική, τζικνο 5 στην Ιερισό, πραγματικά το ελληνικό κράτος, η ελληνική πολιτεία. Η ελληνική κυβέρνηση για να εξυπηρετήσει ντε και καλά τα συμφέροντα επιχειρηματιών, αγνοώντα τη ζωή και τι επιπτώσει που μπορεί να έχει μια επένδυση έγκλημα. Επένδυση τη λένε αυτή, είναι ένα έγκλημα που το αναγνωρίζουν πάρα πολύ πια και σιγά σιγά που έρχεται και στο φω τη δημοσιότητας όλη αυτή η ιστορία. Είναι έγκλημα και οι οικονομικέ διαδικασίε που ακολουθήθηκαν για να γίνει τάχα μου η επένδυση. Δεν θα διστάσουν, δεν έχουν διστάσει για να εξυπηρετήσουν τον επενδυτή, τον Έλληνα και τον Ξένο, να. Φέρνουν σε τέτοιες καταστάσεις ακόμη και μαθητές που ήταν άσχετοι τελείω με όσα συνέβαιναν γιατί και να δεχτούμε ότι οι κάτοικοι σήμερα που και πάλι δεν έκαναν τίποτα ειδικά σήμερα οι κάτοικοι αλλά πήγε, έγινε το ντου από τις κλούβες στο χωριό για τους δικούς της λόγους η ελληνική αστυνομία θα τους έχει και θα τους ξέρει ε, να δεχτούμε ότι έκαναν κάτι, κάτι οι κάτοικοι μαθητές όταν είναι μέσα στο σχολείο τι μπορεί να έχουν κάνει ώστε να έχουν αυτή την αντιμετώπιση. Είμαι μια μαθήτρια από το Γενικό Λυκειό Γερσού. Τι τάξη πα. Τρίτη λυκείο. Για πες μου εσύ, τι έγινε. Ε, ναι, είμαστε, είμαστε εδώ πέρα. Κανονικά, κάναμε μάθημα. Είχαμε βγει έξω. Κανονικά, έφυγα σε ένα δακρυγόνο μέσα στο σχολείο, στην αυλή του σχολείου. Από τον πανικό μα, όλοι αρχίσαμε να τρέχουμε. Να ανεβούμε τι σκάλες. Μια μαθήτρια έχασε τι αυτήσει. έχει πέσει κάτω. Έχει υποστήριξη οξυγόνο και παθαίνει κρίση πανικού. Μια άλλη επίση έχει υποθυμίσει. Προσπαθούν να την επαναφέρουν. Ε, και όλοι γενικώ δεν μπορούμε να αναστάνουμε, δεν μπορούμε ούτε να ανοίξουμε τα μάτια μα. Γιατί μέσα μα βάζει από παντού και παντού μυρίζει ε, τα κλιγόνα. Έχει από και γιατρού. Έχει έρθει ένα γιατρό με μία νοσοκόμα. Παραπάνω δεν μα θέλουν. Ναι. Και αυτού δεν του άφηναν να περάσουν. Ναι. Οπότε είμαστε... αυτοί οι δύο είναι μόνο που στην ουσία βοηθούν. Ναι, και τώρα περιμένουμε και έρχεται ακόμα ένα γιατρό από, από, από το μικροβιολογικό να μα βοηθήσει. Την δεν βαίνουμε και βλέπουν άμα θέλουμε βοήθεια. Άλλη μια μαθήτρια από την Τρίτη Λυκείου, από το σχολείο. Ήταν σε καλύτερη κατάσταση και προσπαθήσαμε να μιλήσουμε και με άλλου. Βήχανε, δεν μπορούσαν, δεν ήταν τεχνικά ε, δυνατό. Συνέβη πριν λίγο στην Ελλάδα του 2013, το ξαναλέμε σήμερα, που ο μήνα έχει 7 Μαρτίου. Μια μέρα μετά την πολύ ωραία εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσική για να τιμηθεί η Δημοκρατία και ο Εθνάρχη αυτού του τόπου. Με τη σύμπνια του μεγαλύτερου μέρου του πολιτικού κόσμου τη χώρα. Στην αίθουσα Χρήστο Λαμπράκη, έτσι ονομάζεται η μεγάλη αίθουσα του Μεγάρου, ε, είπαν τα πάντα εκτό από την αναφορά σε κάποιον άλλο Λαμπράκη, Στο Γρηγόρη Λαμπράκη, ο οποίο δολοφονήθηκε στα χρόνια του Εθνάρχη. Αλλά όλα αυτά είναι λεπτομέρειε. Ποτέ σε αυτόν τον τόπο, όταν είσαι νεκρό, ειδικά τα έχει κάνει όλα πάρα πολύ καλά. Και ποτέ οι ηγέτε δεν αναγνωρίζουν, δεν τολμάνε να αναγνωρίσουν και να συζητήσουν όλε τι πτυχέ ενό ηγέτη, έτσι όπω αυτό Γιατί είναι λογικό όταν έχει μια. Ζωή, έναν πολιτικό βίο 50 ετών να έχει κάνει και καλά, αλλά να έχει κάνει και αρνητικά. Ποτέ δεν τα συζητάμε αυτά. Δεν το έχουν καταφέρει. Είτε είναι αριστερέ αυτέ οι ηγεσίε, είτε είναι δεξιέ. Μόνο λιβάνια έχουν συνηθίσει. Έτσι συμπεριφέρονται, έτσι έχουν ανέλθει, έτσι προχωρούν. Λιβάνια και καπνού. Είτε πρόκειται από τα λιβάνια, είτε πρόκειται από του καπνού των δακρυγόνων, όπω αυτά που έσκασαν πριν λίγο, πριν μία περίπου μία μισή ώρα, στο Λύκειο, στο προάβλιο του σχολείου τη Ιερησού με θέμα βεβαίως στο μεταλλείο, την επένδυση που πρέπει να γίνει ντε και καλά στις σκουριές. Ο καθηγητής, αυτός που ακούσαμε στην αρχή, μας κάνει μια περιγραφή γιατί αυτή η κυβέρνηση έχει το ταλέντο να παίζει και με το χρόνο. Το σήμερα να το πηγαίνει πολλά χρόνια πίσω, πριν τη μεταπολίτευση και το τότε να το φέρνει στο σήμερα. Απλά το σχολείο αυτή τη στιγμή θυμίζει καταστάσει, ας πούμε... Το πολιτευνεί το 23. Έτσι. Η εικόνα είναι ότι είναι για τρία α πούμε το αξιών αυτή τη στιγμή εδώ τριγύρω και δίνουν πρώτη βοήθειε όπιο χρειάζεται. Έχουμε αναπνευστικά προβλήματα. Οι έθουσε είναι γεμάτες ε, νερά, αλλόξε, μάσκε. Αυτή είναι η εικόνα του σχολείου μας σήμερα. Όπως πρέπει να είναι οι εικόνε στα σχολεία και, και όπως θα είναι οι εικόνε στα σχολεία. Αν δεν πειθαρχίσουν από εδώ και πέρα. Είναι φρικτά, είναι και φρικτοί οιδηγοι όλοι αυτοί που δίνουν τέτοιε συντολέ και που γαλλουχούνε. Του άνδρε των ΜΑΤ σε μια τέτοια συμπεριφορά. Διότι είσαι άνδρα στον ΜΑΤ. Ξέρουμε διάφορα, έχουμε δει διάφορε εικόνε. Πώ εκτοξεύεις και ρίχνει, στοχεύει προ το του σχολείου για να πέσει το δακρυγόνο και να δημιουργηθεί όλη αυτή η ιστορία. Μέσα είναι παιδιά που δεν φταίνε και τίποτα. Και αν φταίνε, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία ο, ο νέο άνθρωπο σε αυτό τον τόπο. Μπορεί να περιμένει 4, 5, 6 χρόνια ώστε να τον παραλάβει η ανεργία και να περπατήσουν μαζί στο λαμπρό μέλλον που τους στείλουν. όλοι αυτοί που ενδιαφέρονται, όπως λένε οι ίδιοι, για εμάς, για όλους εμάς, για τον λαό. Ένας κάτοικος της περιοχής, ο κύριος Παπαγιοργίου μίλησε στην πόλη Τσαπανίδου. Το παιδί πώ τραυματίστηκε, Τι τραυματισμό. Έπεσε, μία, έπεσε ένα, ε, μία κάλικα από ασφυξιογόνο επάνω του και δεν το ξέρω. Ο ένας που έπεσε το ασφυξιογόνο γιατί αυτά πέφτουν και σκάνουν στο έδαφο. Αντί να βρει το έδαφο, βρήκε το κεφάλι του, του μαθητή. Πέταξε να γενικά στο παιδί δηλαδή. Βέβαια, ναι. <Το> γιατί τι είναι το παιδί, τι είναι ο μαθητής, θα έχει εξαίρεση. Δεν υπάρχουν εξαιρέσει. Υπάρχει ισονομία, ισοπολιτεία σε αυτό το κράτο. Και το απολαμβάνουμε όλοι. Διαφορετική ελληνοφρένεια, η αρχή τη τουλάχιστον, δεν θα μπούμε στα δικά μα. Αυτή τη στιγμή, όπω λένε όλοι, έχουν αποχωρήσει και οι μαθητέ ή αποχωρούν. Υπάρχει ηρεμία στο σχολείο, όμω στο χωριό είναι οι δυνάμει των ΜΑΤ και απέναντι οι κάτοικοι με την διαχωριστική ζώνη στην αρχή. Αν νομίζει κανεί ότι μπορεί να κάνει επένδυση και να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο η ησυχία στην Ελλάδα, είναι γερα... γελασμένο και γερασμένο, γιατί αυτά τα έχουμε ζήσει πάρα πολλέ φορέ. αυτό δεν. Η φράση αυτή δεν προέρχεται προφανώ από μένα, προέρχεται από την ίδια τη ζωή, δεν απευθύνεται μόνο στην πολιτική ηγεσία. Όλοι εσεί που νομίζετε ότι ρίχνοντα μία ψήφο εκεί που τη ρίχνετε, θα, έχετε, θα έχουμε ηρεμία και θα λειτουργήσει η χώρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Όταν η ανεργία είναι 1,5 εκατομμύριο, όταν οι καρκινοπαθεί ψάχνουν φάρμακα, όταν η μισή χαλκιδική και παραπάνω, γιατί με τον αέρα αυτά τα μέταλλα, οι σκόνες τα μεταφέρονται σε μεγάλο μέρο τη Βορρείου Ελλάδα. Όταν μεγάλο κομμάτι των κατοίκων ανησυχεί για τη ζωή του και προσπαθεί να βάλει τη ζωή του πάνω από τα δισεκατομμύρια που θα βγάλουν ντόπιοι και ξένοι επιχειρηματικοί όμιλοι όταν συμβαίνουν τόσα και χίλιε δύο ακόμη φρικαλεότητες σε αυτόν τον τόπο ηρεμία ησυχία δεν πρόκειται να υπάρχει για κανέναν και αυτό δεν είναι καλό αν θέλετε να ζήσετε και εσείς σε ηρεμία και όλοι μας γιατί κανείς δεν γεννήθηκε να σπάει το κεφάλι του και να... Παλεύει με τέρατα και με δαίμονες. Αν θέλετε λοιπόν την ησυχία πρέπει τουλάχιστον να σκεφτείτε τι άλλο διαφορετικό πρέπει να γίνει και τι λάθος έχει συμβεί. Γιατί τα λάθη είναι πάρα πολλά. Είναι εξώθαλμα πια. Όποιο δεν τα βλέπει νομίζω εθελοτυφλή. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια όπως κάθε μέρα βεβαίω, Τηλέφωνο επικοινωνία 211-208-200. Μейλ στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο Και από κινητό, ποιο θέλει να στείλει μήνυμα, γραφειρή, αλλά αφήνει κενό το μήνυμά του και αποστολή στο 54%. Μάριο Καγή ρυθμίζει τον ήχο και μία μητέρα, που την βρήκαμε λίγο πριν στο προάυλιο του σχολείου, μα λέει. Είναι τα παιδιά μου εδώ στο σχολείο και εκτό από τα παιδιά μου, είναι και όλα τα άλλα παιδιά που είναι και αυτά παιδιά μου. Είναι απαράδεκτο αυτό που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Μα έχουν ρίξει το ακριβό μέσα, μέσα στην αυλή του σχολείου. Έχουμε κλείσει τα παιδιά όλα μέσα στο κτίριο, όμω περνάει και από τα παράθυρα ο καπνό. Έχουμε παιδιά με αναπνευτικά προ... Έχουν έρθει 3-4 γιατροί για να τα υποστηρίξουν Έχει έρθει ο κόσμος απ' έξω Δεν ξέρω τι σκοπό έχει αυτή η επίθεση στο σχολείο Δεν ξέρω ποιον εξυπηρετεί. Κάποιον εξυπηρετεί, μάλλον Λυπάμαι που σα μιλάω έτσι, δεν έχω ανάσα ε, Καταλαβαίνω, ε, το δακρυγό το ε, φάγατε κι εσύ. Έχουμε εξοργηθεί, είμαστε μαζεμένοι όλοι οι εδώ Και περιμένουμε κάποιο, κάποιος υπεύθυνα Να έρθει μα βοηθήσει, να αφήσουμε τα παιδιά μα να πάνε στα σπίτια του και επιτέλου να σταματήσει αυτή η κατάσταση, η τρομοκρατία που επικρατεί στο χωριό μα. Δεν ξέρουμε, κατηγορούμαστε για κάτι. Είμαστε απλά ύποπτοι και έχουμε υποστεί αυτό, αυτό τον εκφοβισμό, αυτή την τρομοκρατία. Έτσι λειτουργεί το κράτο. Α μα πει κάποιο υπεύθυνο από αυτού που ξέρω. Εγώ είμαι γράμματι. Περίπου έτσι τρομοκρατή... λειτουργεί, αλλά τέλο πάντων, να σα πω λίγο. Πόσοι μαθητέ αυτή τη στιγμή είναι σε κακή κατάσταση, είναι ανέστητοι. Πέντε παιδιά αυτή τη στιγμή και τη, τη μία την καθαρίστρια του σχολείου, ή οποία. Είναι στη χειρότερη κατάσταση. Yeah. Προσπαθούμε να τα συνειφέρουμε. Είναι οι γιατροί πάνω. Έχουμε φέρει οξυγόνο. Έχουμε μαλίψει τα πρόσωπα των παιδιών μα όλα με μαλόξ και ριοπάν. Αυτά μα είπα να κάνουμε. Yeah. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο υπεύθυνο που μπορεί να βγει και να μα εξηγήσει γιατί γίνεται όλο αυτό. Να βγει τώρα και να αναλάβουν όλοι αυτοί οι κύριοι που κάθονται στι ζεστές καρέκλε του να αναλάβουν τι ευθύνε του. Ντροπή του. Ντροπή του. Χώρα. Έχουμε να σας δώσουμε μία μόνο απάντηση. Κώστα, προχώρα, σε θέλει όλη η χώρα. Εμπρός για Ελλάδα νέα, μια ανατολή, εσύ θα μας ενώσεις. Συντρόφισες και σύντροφοι. Κωνσταντίνε Καραμαλή, σωστή δημοκρατία, θα ριζώσεις μόνο εσύ. Συντρόφισες και σύντροφοι Είμαστε και εμείς νοικογυρέοι όμως Δεν ακούστηκαν αυτά στη χθεσινή τελετή μνήμης Στο Μέγαρο Μουσική στην αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης Εμείς τα φτιάξαμε Έτσι θα ξεκινούσαμε αν δεν είχαμε τις κουριέ. Το έχουμε μετατοπίσει όλο κατά 20 λεπτά Νομίζω αξίζει τον κόπο Ε, ακούμε τον σύντροφο Αλέξη που πηγαίνει τώρα στην κηδεία του Τσάβες, όλα μαζί ε, Να μας μιλάει για τον εθνάρχη αυτού του τόπου Το περιμέναμε από χτες, το είχαμε προδιαγράψει ε, Και το χαρήκαμε να σας πω την αλήθεια πάρα πολύ Φίλε Χρήστο το 500 ευρώ από τα Γιαννιτσά Αγαπητή Ελένη, Παναγιώτη από τη Δοδόνη Γιάννη από την Αθήνα, Λευτέρη από τη Ζαχάρο, Αλεξάνδρα από τον Βόλο, Χρήστο από τα Γιάννη Τσάβα, από τη Θεσσαλονίκη, Βάση από τη Μιτυλίνη. Έχουμε να σας δώσουμε μία μόνο απάντηση. Καραμαλί, καραμαλί, το παλικάι μας και το καμάι μας, το λαός μας σε κάνει. Καραμαλί, καραμαλί, καραμαλί. Απολύπιν <Καραμαλί>, <Καραμαλί>, ο Θεός Αντώνιον. Αυτή λοιπόν είναι η απάντηση, η ίχνος κριτικής, είπαμε δεν ε, μισιόμαστε, είμαστε όλοι Ελληνόπουλα και ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος και ο Κουβέλης και ο Τσίπρας και όλοι, ήταν και ο Παπανδρέου και ο Μητσοτάκης και ο Σιμίτης, όλοι καλοί δηλαδή, ήταν στην πρώτη σειρά όπως έχετε καταλάβει και φαντάζομαι όλος ο χώρος θα ήταν γεμάτος με ό,τι καλύτερο διαθέτει αυτός ο τόπος χθε στην τελετή Ε, μια κριτική να λέμε λίγο τα, τα καλά διότι κάποιος που έχει μια πολιτική ζωή 50 ετών το είπαμε και πριν έχει να προσφέρει και καλά και αρνητικά καλά μισός άνθρωπος δεν βρέθηκε να αφήσει μια σπόντα που είναι λογικό να υπάρχει και σα ίσα θα και η θετική πλευρά ενός ηγέτη μισός άνθρωπος δεν βρέθηκε να αφήσει κάποια σπόντα για τα 5-6 πολύ μελανά όμω σημεία που υπάρχουν στον πολιτικό βίο του Καραμάλη τέλος πάντων αυτά συνέβησαν Το κουκέ δεν είχε πάει εκεί. Σήμερα το πρωί όμω ήταν ο Νίκο Σοφιανός το μέλο του πολιτικού γραφείου στην NET. Κύριε yeah. Σοφιανέ, η κυρία Παπαρίγα, γιατί δεν πήγε χθε, είχε άλλε υποχρώσει. Θεωρείτε, ότι... θέμα... Θεωρείτε ότι η απουσία τη είχε και κάποιο συμπολισμό, Γιατί α πούμε στην προηγούμενη εκδήλωση Και τον Καρμαλί είχε πάει ο Χαρέλο Σολοράκη. Κοιτάξτε, η απάντηση είναι: Καλέστηκε η Αλέκα, είχε άλλε υποχρώσει και δεν πήγε. Βρες σύντροφε, δεν πήγε επειδή δεν είχε υποχρεώσει. δεν πήγε επειδή δεν ήθελε να πάει, δεν είναι θέμα υποχρεώσεων, γιατί δεν τολμάς να το πεις κανονικά, εμ διαφοροποιηθήκατε από όλη αυτή την ιστορία, εμ μασάς το γιατί δεν πήγε, μη σε παρεξηγήσει κάποιος ακούγοντας ότι το κουκουέ δεν πήγε εκεί και δεν νομιμοποίησε. Αυτό που θέλει ο κόσμο, είναι αλήθεια και τον προσύνει και θάρρο βγες μπροστά και πες δεν πήγαμε γιατί διαφωνούμε, το ξέρουν όλοι. Αμέσως μετά αφού είπε αυτά τα περί υποχρεώσεων και τα υπόλοιπα ανέπτυξε ένα πολύ ωρασκεπτικό γιατί όντω δεν πήγαν αλλά στην αρχή γιατί κολλάσταν σε ρωτάει ο δημοσιογράφος ανάγκη έχει ο άνθρωπος, ο κόσμος, οι οπαδοί, οι φίλοι και οι αντίπαλοι να ακούνε αλήθειες και να ακούνε την πρώτη σκέψη που έρχεται στο μυαλό κάπου αυτό και διαφοροποιεί τον πολιτικό κόσμο σε αυτή τη φάση στους από εδώ και στους από εκεί. Βεβαίω, υπάρχουν πολλές διαφορές Μεταξύ των ομάδων του πολιτικού κόσμου Αλλά αυτό είναι ένα πρώτο κριτήριο Πώς συμπεριφέρεσαι απέναντι στα μέσα ενημέρωσης Απέναντι στις ερωτήσεις που σου κάνουν Και η αλήθεια και η ειλικρίνεια είναι το πρώτο Δεν ήταν θέμα υποχρεώσεων Γιατί δεν βάζεις υποχρεώσεις όταν θες να πας κάπου Ήτανε άλλη ιστορία Απορούσαμε και περιμέναμε μια πιο ντόμπρα έτσι Εξήγηση. Ευτυχώ όμω η ντόμπρα εξήγηση ήρθε από τον Χρήστο Κόνστα, ο οποίο επανέκαμψε τα παράθυρα. Μα είχε λείψει την αλήθεια και μα εξομολογήθηκε διαλόγου που γίνονται στο Υπουργείο Εθνική Οικονομία μεταξύ Στουρνάρα και τη Τρόικας, Διαλόγου που δεν του ξέρουμε, δεν ξέρω πώ του ξέρει ο ίδιο. Και μάλιστα που είναι λύση αυτή η διάλογη. Μάλλον από του διαλόγου αυτού απορρέει η λύση για το κορυφαίο και παγκόσμιο θέμα τη ανεργία. Έγινε αυθεντικά ο εξή διάλογο. Κυριακή μεσημέρι που πήγε η τρώη πρωί, δεν 1 ώρα που πήγε και έδωσε την ώρα, εκεί που μιλούσαν και λέγανε για τα προγράμματα δεξιά, αριστερά κτλ. Κάποια στιγμή αρχίζει ο Τροϊκανό και κάνει μια βαθιά, εμβρυθεί ανάλυση για τι κοινωνικέ επιπτώσει ανεργία. Επειδή 10 λεπτά μιλούσε ο Τροϊκανό πόσο κακό πράγμα είναι η πράγμαη για τον κοινωνικό έστρο τη κοινωνία. Κατεβάζει γαλλιά ο Τουλάρα και λέει, «Και, γιατί μου τα λέτε αυτά, δεν ξέρετε, και εγώ ξέρω ότι αν έχει 1,5 εκατομμύριο ανέργου στο δρόμο, έχει πρόβλημα. Γιατί μου τα λένε αυτά. Και λέει απαντάει ο Ματία Μόρ τη Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί κύριε Υπουργέ έχετε λεφτά από κοινοτικά κονδύλια για την ανακούφιση των ανέργων και δεν τα χρησιμοποιείτε Χάζεψος του Νόρας και οι συνομιλητές του ανοίγουν τα χαρτιά τους λέει, δεν έχω αυτά τα προγράμματα, δεν τα ξέρω αυτά τα προγράμματα και απαντάει ο Ματία Μόρς ούτε δυστυχώς ο Υπουργός Εργασίας σα τα γνωρίζει Μαμά, μπαμπά, Mama, Baba jestem złym dzieckiem. Mama, mama, mama, mama, mama, mama, Patera mama, mama, mama, mama, Το να υπάρχουν λεφτά, να έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργου στον δρόμο. Και είναι τα λεφτά αυτά. Λοιπόν. Να είναι κοινοτικά προγράμματα τα οποία δεν καταλαβαίνει. Και εχθέ, μπράβο, έχει δίκιο. Εχθέ λοιπόν. Εχθές, λοιπόν ο κύριο Βρούτσης Ασμένος έκανε μια συνέντευξη τύπου με όλου του υπουργού γύρω του και ανακοίνωσε 20 προγράμματα για ανέργου. Ποιο δεν θέλει να είναι άνεργο σε αυτόν τον τόπο για να μπει σε αυτά τα 20 προγράμματα φιλανθρωπία, πεντάμινα, εξάμινα, τι ακριβώ είναι, κάτι ψύχουλα δίνουνε έτσι για να συντηρούν κάποιους ώστε να υπάρχει ανεργία για τους γνωστούς λόγους που υπάρχει πάντα η ανεργία ώστε να πιέζονται αυτοί που δουλεύουν και που έχουν ακόμη δουλειά και για να οχυρώνονται όλοι σε ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέψης γιατί άμα είσαι άνεργος, άμα είσαι δυστυχής, άμα δεν είσαι ευχαριστημένος φοβάσαι περισσότερο, ενοχλείσαι περισσότερο, κάθεσαι στο σπίτι σου περισσότερο είναι μια πάρα πολύ ωραία ανακάλυψη και η ανεργία και Οι ανοησίε που λέει ο Χρήστο Κόνστα: ότι έτσι θα αντιμετωπιστεί το θέμα και ότι υπάρχουν κονδύλια που δεν τα έχουν αξιοποιήσει για να αντιμετωπιστεί η ανεργία, η οποία θερειεύει σε όλε τι χώρε τη Ευρώπη. Βέβαια, εκεί προφανώ δεν έχουν ανακαλύψει τα περίφημα προγράμματα, που τα ανακάλυψε όμω ο Βρούτση μετά από αυτήν την συζήτηση. Ότι και καλά νοιάζονται ο Στρουνάρα και ο Μόρ, όπω λέγεται, και ο Τόμσεν, η Τρόικα για του ανέργου αυτού του τόπου, που μέσα σε ένα χρόνο του έχουν πενταπλασιάσει και παραπάνω, και νοιάζονται τώρα και δεν υπάρχουν κονδύλια που δεν τα έχουμε αξιοποιήσει και κάνει και παρατηρήσεις ο καλός τροϊκάνος στον πολύ κακό κύριο Στουρνάρα. Αυτά συμβαίνουν στο Υπουργείο, γύρω στην Αθήνα και κυρίως έξω από υποκαταστήματα ΔΕΗ, η ευτυχία ρέει. Το κράτο δεν είναι τίμιο απέναντί μα. Εγώ οδήγησα την Ελλάδα σε αυτή την κατάσταση. Ποιο την οδήγησε, Ποιο έχει <Τι> την βενζίνη, Ποιο έχει την ευθύνη, Ποιο έχει τα πλακά, Ποιο τα βαράει τα μάτια. Παραμιλάω, θα πάθω κεφαλικό. Να έρθουν να μου παίρνουν μένα το σπίτι για 600 ευρώ. Δεν χρωστάκα ποτέ. Αν θα χρωστάω από εδώ και πέρα, θα χρωστάω. Ποιο έχει δικηγόρο, Ποιο έχει μακαδόρο. Αγανάκτηση και θυμό. Τι άλλο δηλαδή. Δεν πρέπει να λάβουν τι ευθύνε του. Κάτι λογαριασμό ή τερατουργία με τα 200 ευρώ μόνο είναι δεν ξέρουμε τι είναι που μας βάζουν στο λογαριασμό από πού είναι αυτά τα νούμερα που βάζουν από πού προκύπτουν Εγώ είμαι τυπικός είμαι τυπικός αλλά κάποιοι δεν μπορούν να έχουν απομυζήσει τον πλούτο ρόλο του ελληνικού κράτους και αυτή τη στιγμή να είναι αλόβητο Όποιος έρθει να πάρει το σπίτι ας πούμε γιατί άμα δεν μπορώ να το πλήρωσω να είναι έτοιμο να φύγει από τον μπαλκόνι Να τα ταμπαλκόνια. Τα πολιτικά ήταν κάποτε. Τώρα θα αλλάξουν λίγο χρήση. Νομίζω είναι ότι πρέπει και πρέπει να γίνει αυτή η χρήση. Λίγο πιο πάνω από τι κουριέ, στο ονομό Σερών, δεν έχουν να πληρώσουν για τη μεταφορά μαθητών. Στην επαρχία το συνηθίζουμε αυτό, γιατί δεν μπορούν, είναι χωριά, είναι μεγάλε αποστάσει, λαγκάδια, βουνά και δεν ε, γίνεται νορμάλ, δεν είναι το σχολείο στα 500 μέτρα. Κόψανε λοιπόν τη μεταφορά μαθητών. Τι να κάνουν οι γονεί, για να μάθουν τα παιδιά γράμματα να βγουν σωστοί άνεργοι στην κοινωνία κάποια στιγμή. Τα πάνε μόνοι του. Ούτε με σφαίρε να επομιστούμε το βάρος της μετακίνησης των παιδιών προς το σχολείο Σε καμία περίπτωση Άνεργοι, απολυμμένοι, απλήρον, αυτοί είμαστε εδώ πάνω Μαμά, μπαμπά Άνεργοι, απολυμμένοι, απλήρον, αυτοί είμαστε εδώ πάνω Μην τους δικαιολογείτε Μαμά, μπαμπά Δεν τα σπάσα εγώ Οι παιδιά μετακινούνται με το λεωφορείο, έχω τρία παιδιά, ένα στο Δημοτικό, ένα στο Γυμνάσιο και ένα στο Λύκειο. Για να πάνε αυτά τα τρία παιδιά θέλουν τουλάχιστον 6 ευρώ μόνο για το εισιτήρια. Μαμά, μπαμπά, ασφάλιτε, μπαμπά, μπαμπά. Ζητούμε συγνώμη και από τι γονείς και από τις μαρτάς. Αλλά πλέον δεν έχουμε τη δυνατότητα να τις μεταφέρουμε. το παιδιά, τι γίνεται, δεν μπορώ να καταλάβω. Αν δεν έχεις καταλάβει και με αυτά που έχουν γίνει μέχρι τώρα, κάτι των είναι ο άνθρωπος Πηγαίνει τα παιδιά, τα εγγονάκια και δεν μπορεί να καταλάβει γιατί γίνεται. Αυτό γιατί η παιδί είναι δωρεάν, να θυμίσουμε, το λέει το Σύνταγμα, όπω λέει και άλλα το Σύνταγμα, αλλά δεν έχει καμία σημασία τι λέει το Σύνταγμα. Σημασία έχει η τωρινή ανάγκη, η τρέχουσα ανάγκη τη χώρα γιατί πρέπει να σωθεί η χώρα. Και όλα αυτά που βλέπετε γύρω-τριγύρω είναι αποτελέσματα αυτού του σωσίματο. Είμαστε στην αρχή όμω. Μην νομίζετε ότι τελειώνουμε. Δεν βλέπουν να νομίζει κανεί, ούτε καν ο ίδιο ο Σαμαρά και οι υπόλοιποι συγγενεί που στηρίζουν αυτή την ωραία προσπάθεια. Να γυρίσουμε λίγο στις ε, σκουριές, προχτές στην, ε, μετά στην after εκπομπή του Αλτσαντιριού, του Λάκη Λαζόπουλου, που ήταν αφιερωμένη στους κατοίκους και στην προσπάθειά τους, στα όσα γίνονται πάνω στι σκουριά, ήταν μια κυρία η οποία και αυτή είχε να περιγράψει βιωματικά στοιχεία από την κατάσταση που επικρατεί στη Χαλκιδική. Μόνο νομιμότητα δεν υπάρχει εκεί πάνω. Όλα γίνονται παράνομα. Ζούμε τη χειρότερη βία, την ομότερη βία. Μα χτυπάνε, μα. όταν ανεβαίνουμε πάνω στο βουνό, α πούμε, για να. Μ, μόνο για να κάνουμε μια διαδήλωση. Τίποτα άλλο. Η ειρηνικότατη. Άνθρωποι στην ηλικία μα. δεν μπορεί να πηγαίνουμε για να κάνουμε καταστροφές. Μα κυνηγάνε με καπνογόνα, μα κυνηγάνε με χημικά, μα κυνηγάνε με πλαστικέ σφαίρε. Εμένα προσωπικά μου σπάσαν το πόδι. Με βγάλανε από το αυτοκίνητο, με πετάξανε κάτω, με υποχρεώσανε να γονατίσω. Με πάτησε ο Ματατζής με, το πο, με, το πόδι, με την πότα πάνω στο πόδι μου και μου το έσπασε. Από εκεί με οδηγήσανε στην ασφάλεια για να, μου, να με ανακρίνουνε δεν ξέρω τι. Και μετά από 4-5-6 ώρες δεν ξέρω πόσες ήτανε δεν θυμάμαι. Αυτή τη στιγμή ζούμε μια τρομοκρατία η οποία δεν έχει ξανασυμβεί. Μαζεύω, το, ξυπνάμε το πρωί και δεν ξέρουμε ποιο θα είναι. Ποιον θα πάρουν, ποιον θα αρπάξουνε. Ε, όπως ακούσατε, παίρνουν μαθητέ μέσα από το σχολείο, 15 χρονών την κοπελίτσα. Παίρνουν οποιονδήποτε, χωρί κανένα λόγο, χωρί καμία αιτία. Μαμά, μάμα, μπαμπά. μπαμπά, πατέρα. Είμαι κουκούλωρο. Κουκούλωρο. Μαμά, μπαμπά. μπαμπά, πατέρα. Είμαι κακό, παιδί, παιδί. Μαμά, μπαμπά, πατέρα. Τι τραπέζε παρούσα, βαρούσα. Οι τραπέζέ μα περνάνε δύσκολε ώρε. Μπαμά, μπαμά, μπα, μπα, μπα, μπα, μπα, τι έβριζε και εσύ. Ο κουκουλοφόρο του Σπυρουγραμμένου και στα ενδιάμεσα εικόνε τη σημερινή. Ελλάδα, έτσι όπω όμορφα ξετυλίγονται και διαμορφώνονται, με βεβαίω πρωταγωνιστές του κατοίκου, γιατί είμαστε συνδιαμορφωτές Όπω το λέγανε πάντα από παλιά, το όραμα έγινε πραγματικότητα. Κατανοώ την αγανάκτηση εδώ. Είμαστε άδικοι κατά του Τσίπρα, εννοείται. Παραποιήσαμε. Θέλουμε να μην κυβερνήσει ποτέ τον τόπο ΣΥΡΙΖΑ και γι' αυτό επισημαίνουμε το γιατί πήγε. Από χτε το λέω, δεν επισημαίνουμε το γιατί πήγε. Επισημαίνουμε το τι είπε και για ποιο λόγο πήγε. Δεν ε, υπάρχουν ορίγματα. Θα επικοινωνούμε πολιτικά, θα συζητάμε ίσα ίσα οι διαφωνίε. Αλλά το χθεσινό ήταν ένα λιβάνισμα από όλου προ έναν ηγέτη που δεν του αξίζει και αυτή η τύχη. Δεν μπορεί να λιβανίζεται κάποιο. Είναι δουλεπρεπέ για αυτόν που το κάνει και δεν είναι σωστό για αυτόν που έχει φύγει. Η σωστή συμπεριφορά είναι η αποτίμηση όλων των πλευρών. Και δεν μπορεί να μην έχει και αρνητικέ πλευρέ ένα ηγέτης, Τα μνημόσια να δεν γίνονται πια τα πολιτικά κυρίω, όταν πάνε και αντίπαλοι. Εν πάση περιπτώσει έπρεπε να φανεί μια διαφορά απόψεων όχι ο ένας να είναι καλύτερος στον άλλον και να υπάρχει συναγωνισμός λιβανίσματος όπως έκανε ο σύντροφος Αλέξης. Και μια τέτοια ξεχωριστή προσωπικότητα της σύνθρονης Ελλάδας υπήρξε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Πώς θα προχωρά, σε θέλει όλη Ένας Διέθετα αξιόλογα πολιτικά προσόντα, χαρακτήρα προσωπικότητα και αυτό που λέμε πολιτικό τσαγανό <Κουσίλια> Κωνσταντίνος Καραμαλής υπήρξε ρίζος σπαστικός στο συντηρητισμό του <Κουσίλια> Ο συντηρητικό πολιτικός Καραμαλής λοιπόν είναι μεν συντηρητικός αλλά δεν πάβει ποτέ να είναι πολιτικός Μας, και ακριβώς επειδή ο Καραμαλής είναι πολιτικός που αντιλαμβάνεται τις ανάγκες του καιρού του. Εμπρός για, Ραπανέα, για Ότι από έναν ιδεολογικό και πολιτικό αντίπαλο του διαμετρήματος του Καραμαλή. <Τι> Έλληνε και Ελληνίδες λοιπόν. Αριστεροί και αριστερές. Πολλά μηνύματα για το Τζίπρα έχουμε όπως αναμενόταν. Δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε, δεν προλαβαίνουμε γιατί πρέπει να ακούσουμε και λίγο λαό τον οποίο σήμερα τον έχουμε παραμελήσει. Απόστολοι! Hey! Έλα Αλάνη, τι κάνεις καλά είσαι! Λοιπόν, καταρχήν τα πρέπει να σας για χθες που είπες το όνομα Αλλά έπρεπε να το πει Αρπάκτα! Πού λε το λαζόπλο. Ναι, ρε φίλε, ναι, τάσπασε, μπράβο, ρε φίλε. Α, λοιπόν, ευχαριστώ. θέλω να κάνω μια σημείωση. Χθε, αν άκουσε, είχαν πει για μια μαθήτρια 15 χρονών που τη συνέλαβαν. Υπάς ναι, και, ναι, το, ναι, ναι στι κουριέ και πολύ καλά έκαναν. Άμα δεν καλά. τα πιάνεις από μικρά, Έχα. να του κόβει τον αέρα, μετά πάνε και σου και είναι τα εργοστάσια, τα μεταλλεία. Έτσι είναι, ρε φίλε. Έτσι είναι. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι όμω, mm. Ότι χθε ο πατέρα τη έκανε μια έγγραφη, ένα εξώτικο έγγραφο στην αστ απα τι γον και η αστυνομία μια στο εξής, ότι ουδέποτε η υπηρεσία μας κάλεσε για η τη συγκεκριμένη κοπέλα. Αυτό το λόγο έκανε σήμερα. Τι. Την όμως. Πόσο μπροστά είσαι δε φίλε. πόσο μπροστά είσαι. Πολύ. Γιατί το... όμως το λες; Ο πρόεδρο ο Τσάβες είχε εκπομπή και μίλαγε με το λαό. Τίποτα άλλο άλλο. Εγώ σου λέω, λέω, λέω τίποτα φίλε, να που θα πάω. <laughs> Ναι. θα Εκεί ψηλά θα φτάσω και θα φύγω στο 58. Τέλο πάντων. Παρακαλώ. Πώς, πώς? Όχι, όχι. Ή όχι. Καζατζίδικο. Γιατί μου είπαν ότι εκεί που γαρατζίδικο, γι' αυτό. Τι είναι Μουγαρατζίδικο μου πατέρα. Όχι, λάθο, καζατζίδικο. Είμαστε ένα μαγαζί, παίζω μόνο καζατζίδι. Λοιπόν. Υπάρχω. Λοιπόν, θέλω δύο μπουγάτσου με τυρί. Μα δεν έχω με τυρί, παιδί μου. Έχω μπουγάτσου με καζατζίδια, μα θε. Είμαι τη ζωή σου αέρα. Άκου τώρα. Λοιπόν, δύο τυρί, θέλω. Δεν έχω, σου λέω, παράτα με. Παρακαλώ Ρε τρελό αγόρι να σου πω κάτι Τι? Ο Αϊστάιν κάποτε είχε πει η ανθρώπινη μαζί Και το σύμπαν είναι άπειρα, έτσι από το δεύτερο που δεν ξέρει αν είναι πραγματικότητα τέλο πάντων, αν είναι αλήθεια. Δεν είχε γνωρίζει το έτσι Τι μπορώ να λεφτά για του ταπεζήτε. Τα πεζήτε συνδέζαν. Σε γίνεται με τον μπάγαλλο. κάθε φορά που λέει κάτι, πραγματικά σου λέω σκέφτομαι ρε που θα ξαναπεί κάτι πιο χοντρό. Υπάρχει πιο χοντρό από αυτό που είπε και πάντα με ρε φίλε Πάτα με διαφέρει, απόσολε. Απόσόλε κάποτε πήγα να σπάζω το πόδι μου να μην πατήσει ένα μερμή. Έκανα δεξιά το πόδι και τελικά το σκέφτηκα μετά και λέω δεκάδε το μυρμικά και καλά να είναι. Έλα από πόσο λάμμα ήταν ο πάγκαλο Καλά Ρώθι, καλά στα παπαντρέφου, θα τους πάντα χαρέφιλι και δεν αρέσει που σκέφτομαι έτσι. Ε μαλλέ δεν έχουν κάνει και μισό το τον αγλικό του. Ναι καλησπέρα Καλησπέρα Το γνώσεις να ξαναπάει τηλέφωνο βγήκε ένας μαλάκας τηλεφωνό Ορίστε Το γνώσεις να ξαναπάει τηλέφωνο βγήκε ένας μαλάκας σας Ναι Λ... Τι να κάνουμε δεν το ελέγχουμε παίρνουν και μαλάκες Ναι λοιπόν θέλω μια βουγάτα τυρί Ναι δύο βουγάτους μου Κοίτα να δεις σύμπτωση Και εμένα στο τηλέφωνο μου τώρα έχει βγει ένα μαλάκα. Πού να το καταγγείλω Γιατί ξέρω μαλάκας μου βγήκε και ένας στο τηλέφωνο ένας μαλάκας με παίρνει τηλέφωνο με με πήρε και πριν ο ίδιος μαλάκας πάλι μαλάκα το μαλάκα με πόσα λάμδα το γράφει. Είναι Έλληνο φρένια? ίδια ε, Με τον κύριο Αποστολή θέλω να μιλήσω. Ο ίδιος. Έλα αποστολή. Έλα ποιο είναι. Ε, ένα παιδί θα, θα παρακολουθεί εδώ καιρό. Έλα ρε παιδί. Τι κάνεις. Καλά ρε παιδί. Καλά και εγώ. Πού είσαι ρε Μάτη τι κάνεις. Καλά εδώ πέρα ρε φίλε ήθελα να σου μιλήσω εδώ και κάτι χρόνια. Καλά έκανε, καλά έκανε. Τι είσαι αριστερός φίλε. Όχι. Μα... Δεν με τίποτα Λέω μου είναι... με βλέπεις σαν είδωλο ε, Σε βλέπω σαν Α, με βλέπεις σαν κρίμα. Τέλος πάντων Τι κάνεις πως Καλά εσύ πόσο χρονών 17 ρε φίλε Ο, Έχεις τώρα ε. ε ναι τώρα σε ένα... Να σε καλά να να περάσεις ε. Για να βγει άξιος άνεργος στην κοινωνία Μην τζαντίζεστε ή του ΣΥΡΙΖΑ, είμαστε όλοι αδέρφια. Θα ανεβούμε όλοι μαζί στο ίδιο βουνό όταν έρθει η ώρα. Θα βάλουμε τώρα κάτι που θα μα ενώσει όλου μαζί. Είναι ο πολιτευτή τη Χρυσή Αυγή, τον έχετε ακούσει φαντάζομαι. Μια επανάληψη χρειάζεται, ο κύριο Ανδρέα Πλωμαρίτη, έτσι όπω το Channel 4 τον κατέγραψε. Το οικονομικό θέμα θα λυθεί από, το, από τη στιγμή που θα φύγουν οι λαθρομετανάστε. Μόλι ξελαφρώσουμε από 3 εκατομμύρια χαραμοφάιδε που μα πίνουν το νερό, μα τρώνε το φα, μα αναπνέουν τον αέρα το δικό μα τον ελληνικό. Και μα σκοτώνουν. Είναι πρωτόγονι. <σχεδιανά> είναι μοιάσματα. <σχεδιανά> είναι <οι> άνθρωποι, <σχεδιανά> Δεν μα ενδιαφέρει <σχεδιανά> καθόλου η ύπαρξή του. Γιατί είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε του φόρνου <σχεδιανά> σαπούνια. Γιατί είναι και ωραίο. Ξέρετε, όχι για ανθρώπου, γιατί είναι και είναι χημική αυτή. Μπορεί να πάθουμε κανα... να βγάλουμε κανένα κατήλα, κανένα τέτοιο. Θα τα έχουμε σαπούνια για τα αμάξια. Σαπούνια να πούμε για τα πεζοδρόμια. Ήταν οι προτάσει του για όλα αυτά που. Συζητάμε, δεν φαντάζομαι να έπεσε κανείς από τα σύννεφα Δεν νομίζω να είστε τόσο αφελείς Γιατί οι άλλοι μας αναπνέουν τον αέρα τον ελληνικό Υπάρχει και ελληνικός αέρας Και τα σύνορα και μετά είναι τουρκικό ή ιταλικός Ή σκοπιανός στα βόρεια Το μάθημα χρειάζεται που και πού γιατί κάνει καλό Η Γερμανία του Μεσοπολέμου Της ανασφάλεια, της ανεργίας και της οικονομικής κρίσης 1924 Βουλευτικέ εκλογέ Εθνικο Σοσιαλιστικό Κόμμα Ποσοστό 3% 1928 Βουλευτικέ εκλογέ Εθνικο Σοσιαλιστικό Κόμμα Ποσοστό 2,6% 1930 Βουλευτικέ εκλογέ Εθνικο Σοσιαλιστικό Κόμμα Ποσοστό 18,3% 1932 Βουλευτικέ εκλογέ. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα. Ποσοστό 37,4%. Πρώτο κόμμα. 1933. Βουλευτικέ εκλογέ. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα. Ποσοστό 43,9%. Πρώτο κόμμα. <Συσύντα> <Συσύντα> <Συσύντα> 1945.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 Οι Γερμανοί του Μεσοπολέμου ψήφιζαν τους Ναζί ως κάτι καινούριο, που μίλαγε για δεσμούς αίματος, καθαρή φιλή και υπερήφανη Γερμανία που θα άνοιξε στους Γερμανούς. Εκείνοι δεν φανταζόντουσαν, δεν σκέφτηκαν και δεν ήξεραν. Εσύ... Ευτυχώς εδώ δεν θα έχουμε αυτά, γιατί έχουμε ένα λαό υποψιασμένο και όριμο. Με αυτό το αισιόδοξο σας αφήνουμε. Αμέσως μετά, Γιάννης Παπαδόπουλος, σα. Ακουτέ. Ναι μπρος ναι, Για να σας παίρνω για ένα διαγωνισμό που γίνεται. Τι διαγωνισμό γίνεται. Για του δημόσιο υπαλλήλου. Ήλοντε κάνω. Πού πήρατε. Μου δέσα να το τηλέφωνο. Και σας είπα ότι πήρατε πού. Ε, μου ήταν να πάρω πέρα για έναν διαγωνισμό που γίνεται. Για τους δημόσιου υπαλλήλου. Εμείς κοιτάμε πώ να μικρή το κράτος και εσείς θέλετε να το διογκώσετε πάλι. <Κι> Τέλο πάντων, δεν έχει σημασία. Ε, παίρνετε εκ μέρου Όχι. Α, δεν γίνεται. Να πάρετε σε ένα πολιτικό πρώτα. Άσε πολιτικό, αγαπητέ! Ναι, δεν γίνεται χωρί βίσμα. Συγγνώμη, λυπάμαι. Και πάλι έτσι καταλάβατε, Ναι, συγνώμη θα ρυκνωθεί. Λέει μια ματιά ο Πάγκαλο που έχει βάλει οικογένειε και χωριά ολόκληρα μέσα στο δημόσιο και πάει να πει τι θα γίνει κιόλα. παράτα μα. πού είσαι Έλα παιδί μου, τι έγινε. Δεν το σηκώνει κανένα. Βλέπετε τον αριθμό και το σηκώνετε. Ναι, σε αποφεύγαμε. Να σου και δεν το Που κλείνουν το κανάλι 67. Κλείνουν και τον τάφο του. Κλείνουν, κλείνουν και τον τάφο του. Κλείνουν. Φασισμό, προδοσία. Εσχρή κιδιό. Και, και όπω είπε και ο Λεβέντη, και τον τάφο του. Κλείνουν και τον τάφο του. Mm -hmm. mm -hmm. Ακουδέηδε. Ακου... Να σου πω. Εσχρή κιδιό, κάτοικοι τη Ελλάδα. Εσχρή και δυο Κυρίες και κύριοι, κάτοικοι τη Ελλάδος Να πάνε στο όλοι. Ε, λε, πού είσαι, ρε! Α, παιδάκι, να πούμε. Τι γίνεται, όλα καλά. Καλά, είσαι, πως πας καλά, δόξα, δόξα, δό... Να, εδώ να βγει η Ελλάδα απ' την κρίση, εσύ. Και τι αποφάσισες Να κάνουν σε ρε όπω η Ταϊλάνδη. Με τι περιεχόμενο, τι, τι σε τουρισμό Να έρθουν οι ρουμπίνε, οι Κολομπίνες από την Ευρώπη και πως... την Ευρώπη να έρθουν, αλλά κάτι είναι αδιάφορε, Είναι αυτές. Σεξ. Είναι χρώμα. Είναι Γίνεται ρόζ, η ιδί αυτό το πράγμα. Ποιο, αυτέ οι κτικιάρε, οι Ευρωπαίε, οι Γερμανίδε, οι, οι Γαλλίδες όλε. Όχι, ρε, δεν πήραν Οι Γαλλίδε και... και οι Γάλλοι και οι Πορτογάλοι. Έτσι... Άσε που <συσκάς> μιλάνε γαλλικά, γερμανικά, δεν τι <συσκάς> καταλαβαίνουμε. <συσκάς> θα τους βάρνα, εγώ θέλω κουβέντα στην <συσκάς> πράξη. Δεν, θέλω κουβέντα. Δεν μπορώ έτσι. Άμα δεν συνεργαίμε, δεν το ευχαριστιέμαι. Εδώ γεννήθηκε η δημοκρατία, ο διάλογο, η ρητορική. Δεν μπορώ, εγώ να μην μιλάω. Καλησπέρα από Καλησπέρα. Νίκο από πάτρα. Γεια σου Νίκο από πάτρα. Γεια σου Ά, φίλε μιλάρα. Σε αυτό έχουμε ξυπνοπέμπτη. Είναι μήνυμα για αύριο αυτό. Ε, μήνυμα για αύριο, τι, τι μείνω ένα αυτό. Ο του Πακιστάνου. άλλο κρέα όπω να αγοράσετε. Πολύ μεγάλη χαρά. Έρχε... Σου βλέστε Πακιστανό και άστεγο. Έρχεται ο μπουμπούκο με την μπουμούκα αύριο για χορό στην πτρα. Ατι ωραία. Παρακαλώ του πατρεμού να τον υποδεχτούμε πάρα πολύ ωραία. Είναι πολύ ευχάριστο. Και, και να του έχετε και το στέμμα του, έχετε που έρχεται. Ε, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, θα πέσει κούλιμα πολύ αύριο. BIRDS CHIRP Ριαλ, καμία φυσικότητα για ναύπλιο άργο έχουμε Άργο, ναύπλιο, όχι. Εσύ ποιο είσαι Όποιο θέλει σήμερα. Ποιο είσαι Όποιο θέλει, όποιο ζουστάρει. Α, εσύ είσαι. Εγώ. Καταρχήν, γιατί δεν έχετε άργο ναύπλιο, αυτό είναι απαράδεκτο. Έχουμε πάτρα, θε. Κατά δεύτερον, εγώ νόμιζα ότι σκατά κερνάει το κράτο. Σήμερα έμαθα ότι κέρναγαν και τα IKEA. Έχουμε αρκίσει και έχουμε κρατικοποίησει τον IKEA, έτσι δεν πάει καλά, δεν ξέρω. Δεν ξέρω και είχα πάρει και ένα καναπέ, ποιο ξέρει τι θα έχει μέσα, ιδιαίτερο το σκεύμα. <σοβελίου> έχω κάτσει πάνω, έχω κοιμηθεί. <σοβελίου> Όπω κάνουν τα φαγητά του, κάνουν και τα έπιπλα. Αυτό δεν το ξέρω. Τι είπε, αυτό... δεν, το, δεν το φαντάζεσαι. Και αυτή η λέει να βάλει λίγο παπί ανάμεσα στα ούλα και στο μάγουλο. Ξέρει αυτό το παπί, που βάζει στι λεκάνε. Ή ένα φυνάκι χλωρίνη. Γιατί είναι και κινέζικα αυτά. Βραχυπρόφθουν μέσα στο μάγιστο, έχω κάνει μια μαλακία. Ναι, <σοβελίου> δεν έχει άδικο. <σοβελίου> Πρέπει να το κοιτάξουμε κάπω. Ήταν και ωραίε εκείνε οι τάρτε. Εγώ βούτα καταλογή γιατί και φθεδάκια μέσα μ' άρεσε. Μ' άρεσε να θυμίσει ταύλο ολοκληρωμένο, ρε παιδί. Έχει το άλογο, στο σταύλο μυρίζει και το σκατό του αλόγου. Οπότε τα άντρωγα μαζί είναι γεύση σταύλο. Πώ είναι τα τζελιμπέλι που τα τρώσκε και σου έχει γεύση μιλόπιτα, α πούμε έτσι. Σκατό αλόγου, σβουνιά. Σβουνιά, έτσι. Λοιπόν, ένα, συλληπιτήρια. Θέλω μια τάρτα γεύση σβουνιά. Συλληπιτήρια για τον τζάβε, σύντροφε, έλα Δεν σερέμω, φίλο.